Επειδή οι Γάλλοι γράφουν το μνημόνιο, τι προτάσει τις προτάσεις που τις προτάσεις. θα καταθέσουμε Του προγράμματο. Του προγράμματο, τη συμφωνία. Δεν μπορούμε εμεί εδώ, θέλουν να είναι μεγαλικά. Οπότε βάλουμε μεγαλικά. και την Εντίθ για να έρθει να κάτσει πάνω σε όλο αυτό που συμβαίνει. Όλο ο κόσμο, όλη η Ελλάδα εύχεται αυτό το μνημόνιο να πάει καλά, να το δεχθούνε. Και βέβαια αυτό που λέει του τραγούδι είναι Δεν μετανιώνω τίποτα, έτσι. Ναι. Ε, εντάξει. Ναι, τι να, μετά... να πούμε Εδώ, πούμε εδώ που έχουμε αυτό. έρθει δεν έχει ιστορία μετάνοια. Παρακαλά με όλοι. Ούτε για τα καλά ούτε για τα άσχημα, όλα τα ίδια είναι για μένα. Αυτό λέει το τραγούδι να ξέρει. Τι α, θα μα το μεταφράσει όλο αυτό το πράγμα. Όχι, αλλά και λίγο γαλλικά. Τι λίγο γαλλικά, έχει δει την ταινία και το. που ήταν κομβική στιγμή το Έκανα γαλλικά μικρό. Πού, στους γαργαλιανού. Όπου θέλω. Για πε άλλη μια δυο λέξει. Κομμάτια πε. Α, μάλιστα. Τι α, θα αρχίσει τώρα, μιλ και τα λοιπά. Λοιπόν, πέμπτη είναι όπω κάθε. Εδώ ξέρει καμένο γαλλικά. Ξέρει. Μιλάξ. ναι. Το είχα ξεχάσει αυτό. Ε. Ε, ελληνοφρένια με διαφορετικό μουντ και με ενόψη περιμένουν να δοθούν στα κόμματα, άρα σε όλους, η συμφωνία. Λίγο πριν τη συμφωνία Που έχουν είχαστε. γράψει η συμφωνία, η προ ναι, συμφωνία και πολλοί κόσμος φαντάζομαι προτιμάει αυτή τη συμφωνία από το να μην έχουμε συμφωνία, δηλαδή άλλο ένα μνημόνιο που θα προσθεθεί στα άλλα μνημόνια και δεν θα δώσει καμία ανάπτυξη και καμία ανάσα στην Ελλάδα, στο λαό τη και αι Απλά αυτό θα το πανηγυρίσουμε γιατί θα είναι αριστερό Ναι Το περιμέναμε πως και πως είναι στη φάση Θα, στις στις... Ε, ε, θα αν το δεχτούν και οι ξένοι με την, ε, ε, Η συζήτηση γίνεται με την υπόθεση ότι το δέχονται γιατί... Φτάσαμε στο σημείο το συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι και θα το ναι, χαρούμε ναι, ναι, ναι. επειδή έγινε συμφωνία Καλήσαμε σε, κακό, χαρούμε, σε κακό δρόμο θα γίνει συμφωνία. Ναι, εδώ που έχουμε έρθει, δεν ξέρω γιατί πριν 15 μέρε θυμάμαι που καθαρογραφόταν η συμφωνία. Αν βλέπει τον Σταύρο Θεωράκη να μιλάει ενωτικά, και ότι δεν το πρωθυπουργό του Σταύρου. Γι' αυτό. Του Άρα, μέσα σε κακό δρόμο θα γίνει συμφωνία. Τι, τι καταλαβαίνει και τι δεν καταλαβαίνει ο Σταύρος Θεωράκη. Γιατί το πρωί χθε μιλούσε για προδοσία, το βράδυ έκανε συνάντηση με τον Τσίπρα και βγήκε έξω ενθουσιασμένο. Χαρούμενο, πασπέραν. ήρεμο, άντε να το πούμε έτσι, ήρεμο. Ο η ημαράκη έχει τα δικά του. Αποκαλεί χαρούμενο τον Τσίπρα. Το ακούσαμε και χθε. Χθε είπε και άλλα ωραία εδώ. Και επειδή όμω δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε, θα ακούσουμε τώρα τι καλέ, δύο καλέ στιγμέ τη ομιλία Μη στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Μετά το Σαμαρά, όντω δεν μπορούσε να βρεθεί κάτι άλλο. Εκτό από το Μη Μαράκη. Τουλάχιστον μένει η σχολή ανοιχτή. Η αντρική σχολή παραμένει ανοιχτή και σχολή. βγάζει ταλέντα. Αν επειδή λένε ότι θα μείνει για πολύ καιρό γιατί τα. Το... Σοκοματικά στην Ουδού δεν θα λήξουν σε ένα δύο μήνες ε, Είναι ό,τι καλύτερο απέναντι στον Τσίπρα Το Σαραντάρι Νέο να βάλει στο Μιωμαράκι Επίσης ναι. Όσο και το Σαμαρά απέναντι ήταν, Είναι ωραίες επιλογές Και δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία πραγματικά έχει απόθεμα Εντάξει, Και μη βιάζει. Πάγκο. Μη βιάζει. Έχει, μη βιάζει. πάγκο Έχει Θα δεις και του νεολαίους που θα ξεπεταχθούν Ο Νόνο Ήτον που έλεγε ο, ο... πρόεδρο. Αυτό δεν θα ξεπεταχθεί σίγουρα. Αυτό, όχι ακόμα τουλάχιστον. Ακόμα και αν τον είδα, θα μπορούσε να ήταν. Γιατί είναι όχι, το, ναι. κομματικό ολίνα είναι. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε, μια εξήγηση για το τι ακριβώ συμβαίνει είναι αυτή. Μία από τι πολλέ. Ο Μιμαράκη, λοιπόν, χτε κάποια στιγμή μίλησε για, και μα είπε ότι αισθάνεται υπερήφανο. Και όλοι εκεί μέσα αισθάνονται υπερήφανοι για όλα αυτά που έχουν προσφέρει στον τόπο. Α. Το δικό μα τον τόπο. Πότε, ε, από το 1974 και μετά. Και τα προσφορά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είμαι και εκφράζω όλη την κοινοβουλευτική ομάδα και όλα τα στελέχη μας είμαστε πολύ υπερήφανοι για την προσφορά στην ιστορία του τόπου για τη νέα δημοκρατία. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ένωσε όλους τους Έλληνες και επανέφερε τη δημοκρατία στη χώρα. Ούρα, ούρα, ούρα, ούρα, ούρα. Τη δεκαετία του 90... Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επιχείρησε το ΜΕΣ τότε. Μαλακίες. Που σήμερα όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά τους. Ουλα, ούλα, ουλα, ούλα, Φυσικά, στη διάρκεια της διακυβέρνησης από τον Κώστα Καραμαλή, τον πρόεδρο της καρδιάς μας. <Καραμαλή> τον Κώστα Καραμαλή, τον πρόεδρο της καρδιάς μας. Σας παρακαλέσουμε όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή. Και βέβαια στην τελευταία διακυβέρνηση από τον πρόεδρό μας τον Αντώνη Σαμαρά ούλα ούλα ούλα κράτησε όρθια την Ελλάδα Σας κοιτάω μας τα μάτια όλους σας και σας λέω η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα είναι μια δύσκολη υπόθεση και ένα βαρύ χρέος. Είναι το μόνο που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις μόνο να το... Μίσεις. Σε αυτές τις δύσκολες <σομίως> πιστεύω ότι είμαστε όλοι οι για την ιστορία του κόμματός μας Μπορεί να έγιναν παραλήψεις, μπορεί να έπρεξαν λάθη Αλλά ο θετικός απολογισμός είναι θετικός <σομίως> <σομίως> Αλλά ο θετικός απολογισμός είναι θετικός Φαντάζεσαι ο θετικό απολογισμό να ήταν αρνητικό. Το φαντάζομαι. Είναι αμοντάριστο αυτό, έτσι το είπε. Τα προηγούμενα ήταν παρεμβολέ δικέ μα. Κρατάω το από ο πρόεδρο τη καρδιά μα. Πρόεδρο Δεν σε Είναι από τι λίγε φορέ που μια φράση που έχει πει άλλο 100% εκφράζει Φράσι. αυτό που νιώθει μέσα σου. Για τον Καραμαλή. Καραμαλή. Ο, ο πρόεδρο τη καρδιά μα. Για την επιτυχία του Σαμαρά. Για του, α, του Θείου του Καραμαλή που ένωσε τότε του Έλληνε. Oh. Όποιο θυμάται ακριβώ πώ του είχε ενώσει. Και για τον. Άλλο, το το Μιτζωτάκι με τα ρυθμίσει του. Το, Μιτσότα, ο θετικό απολογισμό είναι θετικό. Όπω είπε στο τέλο, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και πολύ σημαντικό. Επίρδε το κάνει ω εμά το έβαλε το μημαράκι να γίνει το σύστριγγλο μέσα με τη, ναι. Ναι, γενικώς. Γενικώς, γενικώς, το το με τη ζωή. Ναι, γενικώ. Καλά και Χωρί το μημαράκι, το σύστριγγλο γινόταν με τη ζωή. Η ζωή και μόνη τη, αν μείνουμε στην αίθουσα, σύστριγγλο θα κάνει. Όμως ήταν. Σκέψω όμω να έχει ω παρτενέρ. Ναι, ωραίο παρτενέρ, με το μημαράκι δικά είναι καλύτερο. Έτσι ε... πετάει λουλούδια. Ναι, mm, γαλλίπνο. Με, μετά, αφού έκανε όλη αυτή την αναφορά, έκανε και εκτενέστερη αναφορά στο Σαμαρά. Δεν είναι της καρδιά μα, βέβαια, δεν προσδιορίζει όργανο. Είναι κάποιο οργάνου μας πάντως Προφανώ. Τον έχουμε κάπου, τον μα. Όλοι. Ναι. Νομίζω το σύνολο ε, των Ελλήνων. Ναι, ναι. Στα είναι... Σαμαρά μα που λέμε. Τι λέμε. Στα Σαμαρά μα. <laughs> δεν λέμε έτσι. Αντώνη Σαμαρά. Κοστής... Αντώνη <laughs> <laughs> Μια που είπαμε για ποιητέ, λοιπόν. Α ακούσουμε, τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Πρόεδρε, κύριε Σαμαρά. Φίλε Αντώνη, δεν σου κρύβω ότι με ξάφνιασες προχθές. Βεβαίως αυτό το ξάφνιασμα ήταν κάτι έτσι ανθρώπινο και με συναισθήματα ανάμεικτα. Θετικά, προβληματισμού, αρνητικά. Θέλω καταρχήν να σε ευχαριστήσω. Το αισθάνομαι ανάγκη να το κάνω δημοσίως και μάλιστα σήμερα για όλη σου την προσφορά αυτά τα δύσκολα πέντε χρόνια στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάδα. Γιατί κράτησες εσύ, η Σεμνή οργία που πάντα είναι στο πλευρό σου και η οικογένειά σου, αλλά και οι στενοί σου συνεργάτες και φίλοι μας και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με όλους τους συναδέρφους κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια, μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη και αυτό το έργο σου ανήκει αποκλειστικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Θεωρώ ότι αυτό το έργο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη Νέα Δημοκρατία που δεν μπορεί να το αφήσει να μην το χρησιμοποιήσει. Είναι ανεκτήμητο και για αυτό το κεφάλαιο, Φιλαντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις τη θέση μέσα στην καρδιά μας, στο κόμμα μας και σε θεωρούμε πρώτο στον αγώνα και πάλι για την αναστήλωση της ευρύτερη παράταξη. Ο ίδιο τα γράφει. Πέρα, τα από τα σάλια, πέρα από τα σάλια και το πακεκτικό που δείχνει ότι το πιστεύει. Ε, δηλαδή. Το πακεκτικό θέλει βελτίωση. Θέλει λίγο βελτίωση, στο προηγούμενο Αυτό ήταν καλύτερο. Το, το στυλ χασάπη θέλει με λίγο βελτίωση. Θα, θα μείνω κάπου. Αυτό στο, στο φιλοπάπου ε, έλεγε ένα τραγούδι ναι. παλιό. Ναι, θα μείνω κάπου. Ε, θα μείνω κάπου Μη σωστό. με πα κάπου κάπου, στο φιλοπάπου κτλ. Βάλτε το να τραγουδήσουμε λίγο. Αν θε να τραγουδήσουμε. Θα μείνει στο ότι κράτησε την Ελλάδα όρθια, μια διόρθωση θα κάνω στα τέσσερα. Το όρθια στην Ευρώπη δεν το λε, στα τέσσερα στην Ευρώπη την κράτησε. Ναι, αυτό. αυτό στο, μια μικρή διόρθωση στο βαγγέλα. Στο δεν ξέρω, ίσω είχε στο μυαλό του να κόψει μερικά σπινάντερ. Λένε εδώ οι ακροατέ, έχουμε και μηνύματα βεβαίω. Συγγνώμη, λέει, εμεί γιατί ψηφίσαμε όχι στα μέτρα και πώ θα υπογράψει ο Αλέξη, αφού το 62% του λαού τα απέρριψε. Απέρριψε συγκεκριμένη πρόταση. Ναι. Όχι αυτή την όχι καινούργια έρχεται. Α, προηγούμενη. Αν πα και σε συμβολιογράφο. που ήταν θηλιά. Ναι. Όχι Στορινή. την καινούργια που είναι τώρα πετονιά τίποτα, χαρά Θεού, χαρά ευλογία, ευλογία αν πας και σε συμβολιογράφο και σου δώσει ένα κείμενο και αλλάξει ένα και χρειάζεται ξανά από την αρχή και να μπει και υποσημείωση είναι τελείως διαφορετικό το κείμενο αν έχει αλλάξει έστω και ένα και, πόσο είναι. μάλλον αν έχουν αλλάξει πέντε μέτρα επιπλέον Ας πούμε 15 φορία ακόμα το παράδειγμα. Αν τα 8 δεις έχουνe γίνι 10 δεις 12 30 50 γιατί ακούγονται όλα τα που. Ας πânto ο χρόνος στον χιλιοστό μετρητή. Τα αποδίο στα 3 χρόνια; Ναι, από τα 6 μήνες του hardware. Μετά κύριε. στα 62 χρόνια. Αpostόλι μου 62, θα τα Μετά στα 62 Ελλάδα, χρόνια θα πάει μνημονία. Θα όπως εσύ γνώμιο θελώ να με παθίς. Ναι, θυδες σε σεμπάς. αλλά, απαθείς, αλλά... Δεν μπορείς να σκέτι ποτάλο, μόλε <laughs> αυτά που <laughs> συμβένουνε. Και λέει εδώ ένας άλλος ακρατής «Καλησπέρα, ακούω τους σταθμούς σα αρκετό καιρό. Ρε παιδιά, πάμε για διάλυση, γίνεται χαμός. Πάμε για συμφωνία, πάλι γίνεται χαμός. Από το «Α μου, μου ένω». Πείτε τα ευχάριστα της συμφωνίας να κινηθεί επιτέλους η αγορά, 20 29, παλαιό φάλιρο. Κι όμως, η αγορά κινήθηκε. Γιατί δεν τα λένε αυτά. Εκκινήθηκε. Εκκινήθηκε η αγορά. Ξύπνησε η αγορά. Δηλαδή... Παίρνει και το ταμείο του κράτου λεφτά. Με, την... με... με το φόβο των τραπεζών, με τι απειλέ. Και τι κάνετε. Πάει ο κόσμο, καταναλώνει. Δεν είδε 40% αύξηση. Πληρώνει. <laughs> αυτοκίνητα, αυτοκίνητα εφορίε, <συγεία>. παιδιά. Το, και το τι καταψήκτη έχει πάει για στο να σπίτι του. Το τι μπούτιμο χάρη έχει μπει μέσα στην κατάψήξη. Αν τρώμε ένα χρόνο. Χαμό θα γίνει. Από αυτά πήραμε τώρα, μέσα αυτή τη εβδομάδα. Το αν έχουμε ρεύμα για να τα συντηρήσουμε δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Αλλά θα παλαιοτριώσουμε και Θα Τα στα γονεί που δεν είχαν ερεύμα παλιά και προχώρησε η Ελλάδα. Τι τα θες αυτές τι πολυτέλειες, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία. Όταν λέμε προχώρησε η Ελλάδα. Τι, Τι εννοεί. Πέρναγαν τα χρόνια το ένα μετά τ άλλο. Α, Ήταν 1960, α. 1961. Δεν πήγε 59, 1962. Γιατί φτάσαμε και στο 1974 και μέχρι σήμερα. Ναι. Α, εκεί κάπου σταμάτησε μέχρι το 1974. Γιατί ο, είχαμε όχι. ανάπτυξη την 7η αιτία και μετά. Προχώρησε. Το... Και μετά προχώρησε. <laughs> προχωράει γενικότερα. Προχωράει. Με ποιον τρόπο Έχουν, δεν δε ξέρω. Ε, με αυτόν τον τρόπο προχωράνε όλοι οι ευρωπαϊκοί λαϊτή Τι τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Εν περιπτώσει, εδώ ο ακροατή ευελπιστεί και ελπίζει να έρθει η ανάπτυξη. Ναι. Νομίζω, κοιτά, αν δεν έχουμε συμφωνία και έχουμε μια περιπέτεια. Το τελευταίο που θα συζητάμε θα είναι η ανάπτυξη από Δευτέρα, λέω, γιατί υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην έχουμε συμφωνία. Αν έχουμε συμφωνία, ανάπτυξη δεν πρόκειται να δει ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. όπως δεν είδαμε τα προηγούμενα μνημόνια, πάλι θα συντηρείται με το μαρτύριο τη Ταγόνα κάποιο κόσμο, θα φτωχοποιείται ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί με τέτοια μέτρα και ηφεσιακά είναι και αντιαναπτυξιακά είναι και μνημονιακά είναι και σφίγγουν του κλειού, τι θηλιέ και όλα τα υπόλοιπα. Και μονόδρομο για κάποιου είναι. Οπότε μην περιμένει κάτι. Απλά είναι μια παράταση μέχρι να αποφασίσει ο λαό πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κερδίσουμε πάλι χρόνο. Ένα, δύο χρόνια, κάποιου μήνε. Και θα πηγαίνουμε όπω πηγαίναμε πριν. Γιατί και ελέγχου θα έχει αυτό το πρόγραμμα. Αλλιώ δεν δίνει λεφτά η Ευρώπη. Θα έρχονται εδώ, θα πηγαίνουμε αλλού, θα γίνονται έλεγχοι, αξιολογήσει για να σου δώσουν τα υπόλοιπα λεφτά να μπει ξανά η θηλιά όλο και πιο βαθιά. Κάπω έτσι. Πολύ αισιόδοξα είναι τα πράγματα εδώ που έχουν έρθει πέντε χρόνια τώρα, όχι του τελευταίου πέντε μήνε, είναι πέντε χρόνια τώρα. Λέει ένα φίλο, καλημέρα θύμη αποστόλη, Η λέξη ATM μεταφράζεται ω αρχή τρίτου μνημονίου. Εντάξει, τώρα κλεμμένο από τον Βογιόπλου είναι. Έχει βγει ο Βογιόπλου σε αριστερό, αριστερό τρίτο μνημόνιο. Σήμερα στο κείμενο του στο αριστερό του. τρίτο μνημόνιο. Το εξηγεί κιόλα όπω κάνει πάντα ο Βογιόπλου. Ποιο έχει και εύκαιρη διάθεση, ας μπει στον ελληνικό να το διαβάσει. Μεγάλο ρε παιδί Το είδα λίγο. Αν το βάλει να γράψει ένα κόμιγκ θα πελαγό. Το συνεφάκι θα είναι μεγαλύτερο. Πάντα. Ε, θέλει να πει, έχει να πει. Έχει να πει. Να πει. Να πει. <laughs> <laughs> Όποιο θέλει ό, να, όλοι έχουν να πούνε πια. Ε, τι να κάνει ο κόσμο. Oh. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, θέλει να τα πει όλα. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα που έχουν να πούνε όλοι αυτοί. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια πάντω. Και πριν εδώ ήταν. <laughs> και πριν εδώ ήταν. <laughs> Κοίτα, να δει, <laughs> Ένα παράξενο πράγμα λοιπόν. <laughs> και πριν και τώρα είναι εδώ η ελληνοφρένεια. Μα <laughs> κάτσε <laughs> ο Σαμαρά Ορθίο και εμά. ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Να ε, Σήμερα έχει συγκέντρωση. Το μένουμε. Το ναι. Το ΝΕ σήμερα συγκέντρωση. Το μένουμε αξιοπρεπεί. Μένουμε, μένουμε ε, Ευρώπη με τι θυσίε των άλλων. Αυτοί έχουν σήμερα. Καλό είναι. Ή μένουμε Ευρώπη με συσύτεια. Ή μένουμε Ευρώπη με 25% Αυτοκτονίες. αυτοκτονίες ή με 25% ανεργία. Ή μένουμε Ευρώπη με μνημόνια, με θηλιέ. Με άστεγους σε κάθε τετράγωνα. Ναι, γενικότερα. Μένουμε Ευρώπη. Αυτοί λοιπόν σήμερα έχουν συγκέντρωση. θέλει να πάει εκεί για να. Ε, δώσει την υποστήριξή του στην κατάσταση που είχαμε πέντε χρόνια. Είδα βέβαια και κάτι χουντόσπορη που βάλανε στο ίντερνετ κάποιες φωτογραφίες για το μένουμε Ευρώπη Ευρώπη, Ότι τις φωτογραφίες του όχι. Ναι, ε, ο τους... Θάνο Πλεύρη λέει. Α, δεν ξέρω. Αυτό έβαλε. Είναι φωτογραφία του όχι. Αποψηλά υπέρ τη συντάγματο που είναι γεμάτη. Δεν το δε, δε, δε, δε το αυτό, δεν ξέρω. Εγώ εννοούσα Καλά, μπορεί να το κάνει και άλλος, αλλά εγώ δε άλλο. το πλεύρη, δεν ξέρω. <laughs> Με τις φωτογραφίες του, όχι, που είτε Το ε, εγώ είναι. στο Twitter που του διορθώνα, του λένε αυτέ είναι φωτογραφίες του. Είναι μια φωτογραφία που σου Ναι, μπερδεύεσαι πολύ κόσμο το ένα. Λίγο κόσμο το άλλο, δικό Το πολύ. βάλω για να φάνηκε ούτε σήμερα ούτε αύριο και ελπίζεται κάτι ε, νομίζω για, να, για λίγο να ενωθούμε και δεν είναι απαραίτητο αυτό ούτε και καλό πάντα ούτε και χρήσιμο και είναι και άδικο γιατί ποτέ δεν είναι ενωμένος ένας λαός έτσι όπως το παρουσιάζουν τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωσης ή όσοι θέλουν να είμαστε ενωμένοι υπάρχουν, πολύ διαφορε... υπάρχουν διαφορές άλλο τραπεζίτης ας πούμε άλλο εργάτη του περάματος άλλο στην ταμία εκεί του σούπερ μάρκετ η κυρία που δουλεύει εκεί Και άλλο η κυρία που κατεβαίνει εδώ με τα SUV, τα 4.000 χιβικά και δεν λογαριάζει τίποτα στο διάβα τη για να πάει να ψωνίσει κάτω στο κολονάκι Γενικότερα, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι είναι εντελώ. με την αστική τάξη. Το Έχει δει πω κατεβαίνουνε. Όταν είναι και σε μεγάλου κυβισμού, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο δρόμο είναι ιδιωτικό. Υπάρχει το τεκμήριο, δεν είναι λίγο. Ξέρετε τι περώνει αυτή, δεν κατάλαβα. Τέλο πάντων. Όλοι λοιπόν οι υπόλοιποι που είναι και πιο νορμάλ και πιο ανθρώπινα τα όρια τους μπορούμε να ενωθούμε έστω για δύο 25 λεπτά μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις με αυτό που ακολουθεί. Τα καταλόγια τα λόγια τα μεγάλα που τα με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίλια εσύ φοράς τα αρχαία σου σχολιά και δε δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου ελάς που τα παιδιά σου σκλάβους pues su mano muera y tapedilla i ta perinia, Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα Μου τα με το πρώτο σου το γάλα Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα Είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα Και στο παζάρι με πήγες η γήφτησα μαϊμού Έλλαδα, Έλλαδα το παζάρι με πήγε γύφτη σαν μαϊμούρ, Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Μου τα με το πρώτο σου το γάλα Μα τώρα που η φωτιά φουντζόνι πάλι, και στη φορά τα ωραία σου τα βγάλει. Και στι αρένε του κόσμου μάλα μου ελά. Το ίδιο ψέμα πάντα του βαλά. Τι του κόσμου, μάδα μου ελά. Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλά. με το Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα, μάλιστα, σε τρίτο μνημόνιο. κο Και μάλιστα αυτό το μνημόνιο θα το υπογράψει και θα το φέρει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αναδείχθηκε μέσα από του αγώνε του λαού μα. Μπράβο! <Και> Όλα αυτά θα γίνουν αν δεχτεί ο Σόιμπλε. Α, αν δεν, δεν δεχτεί, δεν θα έχουμε το μνημόνιο. Εντάξει, και ο κύριο Σόιμπλε, ο αξιοσέβαστο κύριος που του φύγουμε το χέρι κάθε τόσο και δεν χάνουμε, ναι. Ε, είπε ότι η Μέρκελ αποφασίζει. Αλογώ τελικά η Μέρκελ αποφασίζει. Και εγώ αν η Μέρκελ, μα. Όπω ξέρουμε. Ναι, ναι. Και όλα πάνε πολύ σαν. Πέντε μήνε τώρα. Λοιπόν, ε, λέει εδώ ένα ακροατή, ο Πανάγο. Ο Μπουρλότο. Όχι, δεν έχει, δεν έχει ε, επίθετο. Ε, ναι, λέει οι λεβέντε μου, μπορεί τα δέκα. Επειδή είπαμε ότι ο Τσίπρα θα φέρει δέκα δι mm -hmm. αντί για οχτώ ή τριάντα, αλλά έχει μείνει στα δέκα. Μπορεί και δέκα δι να είναι μέτρα, αλλά από αλλού πιστεύουμε ότι θα τα πάρει ο Τσίπρα και από αλλού τα έπαιρνε ο Σαμαρά, νομίζω. Καλώς λέω, ο Πανάγο. Ρε Πανάγο, αν ο ΦΠΑ ανέβει κάποιε μονάδε, εγώ δεν λέω αυτά τα ακραία που ακούγονται. Κάποιε μονάδε, από πού αλλού θα τα έχει πάρει ο Τσίπρα. Ο ΦΠΑ δεν του πιάνει όλου. Τον άνεργο, τον συνταξιούχο, την κυρία που κατεβαίνει με το SUV στην κυφυσία. Παγώθηκε. Σχημαλόγου. Περίμενε, μην το τελειώσουμε Α. λίγο αυτό. Αυτό δεν το δεν πιάνει του πάντε. Ο ΦΠΑ. Και είναι μάλιστα μείωση εισόδηματο και μισθού. Χωρί να σου έχει μειώσει το μισθό. Γιατί δίνει περισσότερα στον Σιμάν. Εμέσω όμω. Εσύ Γιατί. το μήνα το ίδιο παίρνει. Χάλα λιγότερα για το φα. Δεν κατάλαβα. Θα πληρώσει το ΦΠΑ. <laughs> Εσύ παίρνει τα ίδια. Δεν σου μειώσει το πέντο Μετά λένε. Λέει ο καμένο του. Ο καμένο. Το... Είναι ε... το μαξί μου. Εντάξει. Δεν όχι, άμα, δε το, όχι. άμα δε το, όχι. Φορά, δεν ισχύ, το έχει. Το ΕΡΤ δεν ισχύει. Από όλο το μπλουζάκι με σακάκι από πάνω. Που έχουμε πλέξει θέα μου. Τι δεν μπορεί να σετάρει. Τέλο πάντων. Δεν μπορούν. Είναι ο καμένο. Πάνε μετά. Όταν, ε, Από πίσω γράφει ταβέρνα ο Μιχάλη, είμαι σίγουρο. Σε αυτό ο, το μπουλσάκι. Όταν βγάλει φόρου σε επιχειρήσει. Mm. Όταν ε, ο κόσμος και ακούει. Βάζει και βάσει και τι να πληρώνουν και 100% να προπληρώνουν το φόρο. Πέριμε, όταν ο κόσμο ακούει επιχειρήσει, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που τρέφει μίσο για την επιχείρηση γενικότερα. Καλό ή κακός καταλαβαίνω εγώ το μίσο, δεν το συζητάμε. Καλό ή κακό όμω, η ελεύθερη οικονομία έτσι λειτουργεί. Με τράπεζε και επιχειρήσει. Ένα δρόμο είναι να μην έχουμε ελεύθερη οικονομία, άρα ούτε τράπεζε τέτοιε, ούτε επιχειρήσει τέτοιε. Καλώς, δεν το θέλει κανεί ή το θέλουν ελάχιστοι, εν πάση περιπτώσει δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Εφόσον όμω έχει ελεύθερη οικονομία, οι επιχειρήσει, αν γύρω-τριγύρω οι χώρε είναι όλε με 20% φόρο ή με 10% ή με 12-15% και εσύ του βάλει εδώ 30, 40, 50, σχήμα είναι αυτά. Ε, δεν θα πάει δίπλα. Δεν θα φύγει. Και τι σημαίνει έφυγε επιχείρηση. Έπαθε τίποτα επιχειρηματία. Απολύτω τίποτα. Πάει να βρει μεγαλύτερο κέρδο. Ποιο χάνει. Ο εργαζόμενο μέσα σε αυτήν. Θέλω να πω ότι επειδή ακούγονται θα ανέβει η φορολογία από 26-29 ή η προκαταβολή που είπαμε του φόρου. Προκαταβολή φόρου. Σε αυτόν τον τόπο δίνουμε προκαταβολή φόρου. Όποιο έχει επιχείρηση. Μικρή, μιλάμε και για μικρέ τώρα, δεν λέμε τις μεγάλε. Το ψηλικατζίδικο απέναντι. Όχι, και ατομικέ. Όχι ατομικέ. Οι ατομικέ δεν είναι ένα παράξενο καθεστώ. Δεν ξέρουμε ενώ... τι θα κάνουν. Το ψηλικατζίδικο ή μια επιχείρηση που έχει δύο εργαζόμενου, τρει και 15 και 20. Τιོས་ το δୁλεύει. Όσο δୁλεύουμε η επιθετική επιαπλημωτική είναι 100% να προκαταβάλλεις το φόρο για την Καταρχήν να προκαταβάλλεις το φόρο. Α, γλυπ, το, το. Δηλαδή για το χρόνο που δεν ξέρει, αν θες εσύ, αν θες την επιχείρηση, τρομερή ανάπτυξη Αν θα αυτό. υπάρχει Α, η η δίνει ο φόρο, πρέπει να δώσει άλλα Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στι επιχειρήσει να δεν και... τις υπερασπιζόμαστε. Γιατί τι υπερασπιζόμαστε. Λέμε ότι φόρο... εφόσον κινείσαι με επιχειρήσει, πρέπει να έχει ένα νορμπάλ τοπίο να δουλέψουν οι επιχειρήσει. Αλλά δεν, Αλλιώς, δεν κατα... και τη καθημερινότητα του απλού Αυτό είναι το βασικό. Εννοείται, ούτε ούτε το κονδύλια στην υγεία θα δουθούν Όχι μόνο αυτό. Παραμένουν όλα τα μνημόνια τα προηγούμενα. Που έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει. Ούτε αφορολόγητα. Υπάρχει ο ένφια, Δεν δίνει καμία ανάσα. Αν με δεδομένο ότι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή νιώθαμε όλη ασφιξία του προηγούμενου. Δεν χαλάει τίποτα από την ασφυξία την προηγούμενη. Δεν κουνιέται ούτε ένα χιλιοστό από την προηγούμενη ασφυξία. Πάνω σε αυτήν έρχονται άλλα δέκα δις. Οχτώ δις που και καλά πιστεύει μια μερίδα κόσμου ότι αυτά δεν θα τα πληρώσουν πάλι ήδη θα τα πληρώσουν κάποιοι άλλοι. Εντάξει να κοροϊδευόμαστε αλλά να μου πεις ότι χρεοκοπεί Ελλάδα τη Δευτέρα άρα φέρε ένα μνημόνιο 500 δις για να μην χρεοκοπήσουμε έτσι άντε και να το κατα Και εμένα με ρωτούσε με ένα μαχαίρι στο λεφτό, μπορεί σου να σου λέγανε. Ε, αυτό σου λέει περίπου, βέβαια. Περίπου αυτό λέει το ξέρω. Οπότε τι. Ότι Δευτέρα χρεοκοπήθηκε, οπότε δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν λέμε και βλακίζονται, θα τα πληρώσουν. Οι μικροί θα τα πληρώσουν πάλι. Πάντα γίνεται αυτό γιατί έτσι είναι το DNA αυτό τη κοινωνία. Εντάξει, του συστήματος τώρα ο όπω τον είδα προχθέ που ήταν ελαύρο κατά τη διαφθορά τα διαφθοράς και τη διαπλοκή. Θα πληρώσουν τα κανάλια. Στην Ευρωβουλή τώρα λέω Φε μέσα σε Να πληρώσουν τα κανάλια. Να πληρώ. Δεν είπε κάτι για Πώ άκουσα κάτι, εγώ. Να πληρώσουν τα κανάλια. Καταρχήν ο Σεύ βγαίνει και λέει να έρθει η συμφωνία. Το, mm. το λέει ο Σεύ επειδή θα πληρώσει. Τα μέλη του θα πληρώνουν σε αυτή τη συμφωνία και θέλει και καλά να έρθει. Θέλει σταθερότητα. Αν Τι ναι. σημαίνει σταθερότητα, ε, Διατήρηση. Καταρχήν Τι έχει να Και κατάστασης. να σου πάρει ένα 5-10%, λέω τώρα, χωτρικά, που δεν πρόκειται από ένα βιομηχανό, δεν δέχεται τίποτα. Λοιπόν, λέει εδώ ένα Ιριζέο ακροάτη από την Λίπολ Μιχάλης, δεν λέω επίθετο, αλλά ξέρουν όλοι ποιο είναι. Αυτό με την υπεράσπιση των επιχειρήσεων το μαγνητοφωνό μου στείλε στο κινητό. Δεν, δεν κατάλαβε τι εννοώ. Στάπαγο. Υπερασπιζόμαστε τώρα τι επιχειρήσει. Όχι το νιώ... του εργαζόμενου μέσα σε αυτέ για να μην γίνουν στρατιέ ανέργων. Υπερασπιζόμαστε. Μα αν πληρώνει η επιχείρηση το 100% Εννοείται ότι μετακυλείται προ τα κάτω. Θα το πει για αυτού του εργαζόμενου. Το λέω για του φίλου του, του που δεν καταλαβαίνουν. Μόρι καταλαβαίνουν μια χαρά, αλλά τα έχουν τρελαθεί και αυτοί. Τι να κάνουν. Τι Με δεκαχά έχουν, έχουν ψηφίσει ένα όχι, του βγήκε κάρτα. Έχουν ψηφίσει μια αριστερή κυβέρνηση. Του γένι... Θα δούμε. Σε τρει μέρε. Δεν ξέρω, μπορεί να προκύψει αριστερά και όποιον μιλά ιδιωτικά λέει πάει για ρήξη. Λέω το πιστεύει. Πάει για ρήξη. Τι να κάνουμε, ποιο βλέμ Το ηγέτη. Α, του ηγέτη Στην Τουρκία να ξέρει: Αγόρασαν τον brand name του Τσίπρα, το κάναν Τζιν. Το... Και παντελώ. και όλα θα γίνουν. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο Τσέ. ο κόσμο φοράει ε, Εκεί μα φέρανε να, να μην πάρουμε φτιάξουμε εδώ ένα Τσίπρα, να κάνουμε εισαγωγή και παντελώνει Τσίπρα. Κατάλαβε. Κατά το... Ούτε, Ούτε ανάπτυξη. Οι άλλε μάρκε που υπάρχουν θα φορά παντελώ. Αυτά απ' έξω θα παίρνουν. Ο Τσέ και ο Τσέ. Το, τσί και το Λοιπόν, για να κλείσω το θέμα με τα SUV που έχει λησάξει, λέει εδώ ένα φίλο ότι άμα έχει μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητο και δεν το πατά, μπουκώνει. <laughs> λοιπόν, οπότε έχει μια λογική. Ναι, ρε παιδί μου, να το πατήσει, μην έχει μπροστά κάνα μηχανάκι, λέω. Να έχει τον νου ότι Όχι, θα κάτσεις να μπουκώσει τα μάξι για να μην πατήσεις το μηχανάκι που πάει μπροστά το κιλοπάνω. Και δουλειά έχει στο δικό μου δρόμο. Δεν είσαι στην πισίνα σου, μάλλον. Δεν έχει δρόμου άλλου για τα μηχανάκια. Ποιους. Δεν ξέρω, Πώς να η αριστερή λωρίδα δεν είναι για τα μηχανάκια πάντως. Από την Κηφυσίας ερχόμαστε όλοι. Στην Κηφυσίας έχει τρεις λωρίδες και τέσσερις ημέρικα Αυτό λέω σημεία. ότι η κυρία που οδηγάει δεν ξέρει ότι έχει τρεις λωρίδες. Νομίζω ότι είναι μία ολόκληρη Είναι λερωμένο ο δρόμο με τη σειρά. Αν το αυτοκίνητο είναι σαν τρει, το μέγεθο, πού να χωρέσει τη μία. Αυτό είναι το Όχι, θέμα θα μα ότι... εγκλωβίσετε κιόλα, να μην έχουμε έχεις και SUV. Εκεί μα φέρατε. Δεν μπορεί να είσαι επιχειρηματία και να μην έχει SUV. Γράψτε το Μιχάλη αυτό να το λε κι αυτό. Ναι, ναι. Για σένα τα λέω. Επίση μπορεί να το έχει τα... για να μεταφέρει του εργαζομένου που δεν έχουν να βάλουν ευενή. Σε το SUV. Χωράνε. Ο, ο ιδιοκτήτη θα μεταφέρει του εργαζόμενου. Λοιπόν, καλημέρα από Ρουμανία, Λεβέντη. Να πούμε μια καλημέρα στη Ρουμανία. Βαριά η μετανάστευση, να είστε πάντα καλά. Κοντά σε δεν είσαι μακριά. Από Βαλκ Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Τζήμερο έκανε χθε μια ανάρτηση. Τίποτα δεν έκανε, μόνο λόγια είναι. Όταν κάνα, που λέει πούμε. το πολύ ωραίο δεν το έχετε ακούσει. Την Παρασκευή το πρωί, 8,5 ώρα που λήγει η διορία που έχουν βάλει οι ξένοι, μπουκάρουμε στα μέγαρα κρατεία τα κυβερνητικά του, πετάμε έξω. Ο Τζίμερος Ο, ο, ο το πω αυτό. Ένα πραξικόπημα λαϊκό κάπως Όταν λέει πετάμε μαζί με, με του οπαδού των εξή έναν αυτών. Δεν ξέρω, κάνει μια πρόταση. Ποιο οργανώνει. Μπορούν να μαζευτούν 10.000 άτομα να πηγαίνουν στα Υπουργεία και να πετάνε προ τον Έχω δίκιο, έχω δει, και έχω δει. Πέντε, τι έκανε την πρόταση. Τώρα, Α, αν θα γίνει, θα το δούμε αύριο το πρωί. Μην βιά, μη Δεν μπορώ, θέλω να μας οργανώσει κάποιο. Ασκήθηκε και μια δίωξη από εισαγγελέα. Κακό κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι ένα σατηρικό καλλιτέχνη ο Τζίμερο με που γράφει, που διασκεδάζουμε. Αλλά θυμηθούμε μερικά πάλι τον είδα μάρκετς, θα Τι ψώνιζε. Μακαρόνια. Το seller, εσύ, κοίταξε. Και εσύ κοίταξες τι ψωνίζει ο τζιμέρος. Σε ποιο, το ξέρω, σε ποιο σούπερ μάρκετ. Σκλαβενίτη. Ενώ σε ποιο ε, περιοχή. Πω. Περιοχή, ρε παιδί Δεν μα. είναι σωστό. Μάλιστα. Θα δώσω που, στο άνθρωπος. Ε. Στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Ε, ε, το έτσι, από τον ΑΛΦΑ μια μέρα. Μπήκα σε ένα σκλαβενίτη θέλω να πάρω. Τυχαία και Ένα και βλέπω το Τζίμερο. Ένα κουτί μακαρόνια για να έχει στο σπίτι και ο Αποστόλη. Λοιπόν, να Φτάνει τα 190 δισεκατομμύρια με βάση τον προπολογισμό. Ξέρετε γιατί δεν φτάνουν. Γιατί τα 74 από αυτά έχουν δεσμευτεί για τόπου και χρεολύσσια. Γι' αυτό δεν φτάνουν. Γι' αυτό δεν έχουμε μισθού. Γι' αυτό δεν έχουμε συντάξει. Και αυτή είναι η πολιτική τη κυρία Ασυμπακοπούλου, του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, του κυρίου Τζίμερου και όλων αυτών που λένε είναι... ότι θα τρώγαμε με χρυσά που θα βγούμε για... από για... Αν περίμενα και να πω εδώ, ναι. Ναι. για να ακούσω κάποιου Στο αγαπημένο παιδί του κράτου, δηλαδή το Κουκουέ, όλα αυτά τα χρόνια, μα να α, πει έτσι, ότι η δημιουργία ξανά και εγώ που είμαστε οι μεγαλύτερη δημιουργία, αχθροί, δημιουργία. εχθροί του κρατισμού. Μήπω κυβερνούσαμε κιόλα όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίω κυβερνούσαμε. Εμεί το Κουκουέ Βεβαίω. Εδώ είναι ο Τζίμερο σε ψύχρεμε τοποθετήσει. Είναι ο στην αρχή. ο Παφίλη τώρα που λέει ότι κυβερνούσε το Κουκουέ. Δεν τον πολύ. Έχω κι άλλο. έπρεπε και να φανεί το λογική. Έχω και άλλο ζύμερο πιο φρέσκο. Αυτή η ανακίνηση λοιπόν αυτού του θέματο είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ελαφρότητα στην αντιμετώπιση Ενός ευρύτερου ζητήματο που αφορά την πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη και γίνεται για εσωτερικούς λόγους Εσωτερική κατανάλωση. Η την τακτική του Χίτλερ Ο Τσίπρα μιμείται την, την τακτική του Χίτλερ. Ο Τσίμερ πήγε για πραξικόπημα το Ναι, και είπε για τον Τσίπρα ότι μιμείται την τακτική του Χίτλερ. Χωρί βέβαια να πει ότι μας την κλέβει ή δεν ξέρω εγώ τι. Το είπε έτσι καθαρά. Και, και ένα τρίτο σύντομο απόσπασμα. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα ο κ. Τσίμερ πώ συνδέει τη Χρυσή Αυγή με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Που μάλιστα είναι το ίδιο. Πρόκειται δίξει. για δύο φασιστικά παρακαλώ. μορφώματα. Έτσι, κάτι λίγο να έχουμε από τζήμερο, που, ε, σαν πατριώτη Γνήσιος απίφθινε το κάλεσμα να πάμε αύριο να μπουκάρουμε μέσα τα Υπουργεία και να έχει πει κι άλλα βέβαια, αλλά έτσι ένα μικρό δείγμα. Συνεχίζω, Μιχάλης από την ηλιούπολη. Άντε, παλίσαξ. Μου στέλνει. Σε ριζέ. Σε με του ριζέου, πια. Α, το διασκεδάζω τώρα. Από τότε αφάνταστα. που γίνανε κυβέρνηση, όλο το κολοτρίβε, από εδώ και από εκεί να έχει σχέσει. Το διασκεδάζω δύο φορέ. Του συμπαρίσταμε βέβαια, του κατανό και όπου μπορώ δίνω και κανένα χαπάκι. Αλλά τι να σου κάνει το χάπι όταν ε, είναι τόσο βαριά η αρρώστια. Ακόμα με χαμόγελο πάνω το Ως χάπι. Πώ δεν κατάλαβα, λέει ο Μιχάλη. Φλεπ με το... κύκλου μετά. <laughs> με το ίδιο σκεπτικό, οι εφοπλιστέ, άμα του φορολογήσει, δεν θα αλλάξουν έδρα. Είναι αυτά τα επιχειρήματα. Αυτό σου λέω, Βρέα Μιχάλη, καταλαβαίνει κι εσύ κι εγώ, καταλαβαίνω ότι η συζήτηση είναι έτσι κι αλλιώ. Δεν το παίρνει τα τηλεφωνάκια να τα πείτε μετά που τα πει ο ένα ή τα λένε και ακροατέ εδώ. Α. Ότι αυτό λέω, Θε να μην έχει σχέση με όλα αυτά και να μην εξαρτά από τον εφοπλιστή αν θα φύγει και γι' αυτό σε εκβιάζει από τον βιομήχανο αν θα φύγει. Πάρ του τα όλα και κάνε κουμάντο εσύ. Δεν γίνεται να προσπαθεί να βάλει κανόνε σε όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι γεννημένο για να μην έχει κανόνε. Μπούλινγκ. Πού έκανα σε επιχειρηματικότητα. Νόμιζα κατά της να το του Μιχάλη. Αν κατά τη επιχειρηματικότητα. <laughs> Απαγορεύεται. Μπούλινγκ. <laughs> δηλαδή πήγε ο Τσίπρα τώρα εδώ να κάνει μια ρήξη. Δεν ξέρω τι θα έγινε από Δευτέρα. Λέμε για τα μέχρι τώρα. Πήγε να κάνει μια ρήξη. Κατανοητό. Δεκτό κτλ. Με... Να παίξει με τι τράπεζε όταν οι τράπεζε δεν του ανήκουν. Τι νόημα έχει μια ρήξη εσένα πριν πριν γίνουν όλα αυτά, θα ξεκινούσε μια ρήξη όταν ήξερε ότι τα λεφτά και τα κλειδιά τα έχουν αλλού. Άσε με εμένα, εγώ δεν παίρνω χαμπάρι. Γυρνάει με το μυαλό, τα κάνω όλα Στη εγώ. λογική μα όλων μα δεν είναι αυτό. Δεν περίμενε ότι αν το κάνεις αυτό θα σου κλείνανε τι τράπεζε και άρα δημιουργείται μια αναμπουμπούλα, μια ανομαλία ή δημιουργείται αυτό που δημιουργείται, εμπά περιπτώσει. Τον ελεύει Όχι, δεν τον ελεύω. Oh. Προσπαθώ να εξηγήσω <laughs> έχουμε μπλέξει και πού θα μα βγάλει όλο αυτό. Ah. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. δηλαδή Να κάνουμε τη τα πάντα. Γιατί ανοίγουν οι τράπεζε. ήρεμα. Ποιο το αυτό. Κάπου διάβασα. Ναι, ναι, καλά. Ανοίγαν και την προηγούμενη, να σου Ότι, θυμίσω, ότι αν γίνει σε 15 τη ανοίγουν. Ναι, ναι, καλά. Θα ανοίξουν. Την ανοίξει πόρτα. Αυτό. Η πόρτα μπορεί και να ανοίξει, όχι τη δεύτερη. Είναι ψυχολογικό όμω, συγνώμη. Τώρα με κλεισμένη πόρτα πα και ψωνίζει. Θα μπορεί να πάρει πάνω από 60 ευρώ τη μέρα, που δεν είναι 60 είναι 50. Θα μπορεί. Αυτό είναι άνοιγμα των τραπεζών. Θα μπορεί να γίνουν δουλειέ από εδώ, από εκεί ξέρει πω επιχειρηματίε μικροι. Είναι στα πρόθυρα νευρική κρίση ή κλείνουν επιχειρήσει επειδή δεν μπορούν να κάνουν. Παιδί μου, τόσο. δεν μπορούμε να πάρουμε ένα διακοποδάνιο, να πάμε διακοπέ. Μπορεί να μου το πει αυτό, να Είναι καλό, έχει σταματήσει τα τηλέφωνα μέσα στο μεσημέρι για να σου πλασάρουν διάφορα ναι, τραπεζικά Άξι. και Πλάκα διάφορα άλλα. Φυσικά παίρνουν βέβαια αυτή την περίοδο. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Ε, δεν θα βάλουμε, βάλουμε διαφημίσει. Πάμε σε διαφημίσεις Ε, τι πάλι, αφού είναι ώρα. Όσε έχουμε έτσι αλλιώ έχουν λιγοστέψει και αυτέ, πάμε σε διαφημίσεις και είμαστε εδώ για τα υπόλοιπα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είμαι και εκφράζω όλη την κοινοβουλευτική ομάδα και όλα τα στελέχη μας είμαστε πολύ περήφανοι για την προσφορά στην ιστορία του τόπου για τη νέα δημοκρατία. Είστε τα μαντζούλια καλά. Κατεπάς τους κουτίνες να μας δει καναμάτη και μας μουτζώνουν πόδια και με χέρια. Ο Μημαράκης που είναι Είπε Έχουν κάνει και μια ωραία φωτογραφία. Ο Νέη από τον Νέη και τον έχουν φτιάξει έτσι λίγο βραζιλιάνο παίχτη. Mm. Γενικό ο Νέη προσφέρεται για πολλά τρει μέρε είναι πρόεδρο και έχουν κάνει όσα δεν είχαν κάνει στο Σαμαρά πέντε χρόνια. Α μείνει μέχρι να ξεκινήσουμε τηλεοπτική εκπομπή. Θα μείνει για κανένα εξάμηνο, μπορώ να σου πω και παραπάνω. Μακάρι. Είναι ό,τι καλύτερο Μακάρι. υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Φρέσκο. Φρέσκο ωραίο λόγο πολιτικό βαθιά ενωτικό. Ναι. Ό,τι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, οι Ρέτζερ δικαιώθηκαν. Ποιοτικό, αμφιλεγόμενο δηλαδή. Ποιοτικό, ενό επίπεδου. Όντω, όλα αυτά. Αύριο λοιπόν στι 10 το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων του ΙΚΑ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση. Όπω λένε, διεκδικούμε όλη τη σύνταξη και όχι με το σταγονόμετρο. Ο Διονύση μα το στέλνει αυτό. Και για ένα διήμερο εκδηλώσεων που ξεκινάει το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή. Ε, με τίτλο Εμεί τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διήμερο πολιτικό πολιτιστικό φεστιβάλ στα νότια τη Αθήνα. Λοιπόν, Σάββατο 11, Κυριακή 12 Ιουλίου, λίγο πριν. Όχι, δεν είναι πριν. Χρειακοποιεί, εγώ το βάλα αυτό. Στο πάρκο Μιστρά Ελευθερίου Βενιζέλου και 29η στο Ελληνικό. 200 μέτρα από το Μετρό Ελληνικό. Συνδιοργανώνουν οι αριστερές Άκου. Αντικαπιταλιστικέ κινήσεις πόλη εκτός πλάνου ελληνικού Αργυρούπολη και αριστερή πρωτοβουλία γλυφάδα. Κοίτα να δεις. Αριστερή δηλαδή. Τι θα έχει εκεί, θα έχει πάρα πολλά. τα όλα. Προβολέ Ε, δεν έχει, δεν μου γράφουν, θα δούμε. Στο Πουλοβεράκι στον νόμο, Όχι. Όχι, yeah. δεν ξέρω. Θα έχει συζήτηση. Μια συζήτηση την πρώτη μέρα είναι ο κινηματογράφο στην εποχή τη κρίση με τον Γιάννη Κονομίδη και τον Βαγγέλη Μουρίκη, ηθοποιό ο δεύτερο. Και την Κυριακή. Την <Κι εωθείς> ο <πρώτης> Ναι, ναι. Την Κυριακή έχει συζήτηση η ελευθερία τη ενημέρωσης σήμερα με του Άριχα Τη Στεφάνου, Γιάννη Ελαφρό, Κατερίνα Κρυβοπούλου, Γεράσιμο Λιβιτσάνο. Για να λέω πώ ο νόμο θα λες. Όχι, ρε, είναι. <laughs> Ακούστηκε κάπω και λέω πώ Λιβιτσάνου. Τέσσερι αξιόλογοι συνάδελφοι. Την μία την ξέρετε. Είναι εδώ η δικιά μα η Κατερίνα. Αυτό θα γίνει στι 7.30 ώρα. Ενδιαφέρον πάνελ. Ενδιαφέρον θέμα. Εν, μέσα ενημέρωση. Φαντάζεστε τι έχει να υποθεί εκεί. Έχουμε και την προηγούμενη εβδομάδα πολύ φρέσκε στο μυαλό μα όλοι. Και μετά έχει συναυλία με πάρα πάρα πολλού ωραίου. Δεν του λέω όλου. Όποιο θέλει στα νότια λοιπόν να σπάει Δεν είπε κανέναν. Τι δεν του λέω είναι Το μυστήριο κίνητρο στη ζωή των ανθρώπων είναι το μυστήριο. Καλά. Και το απραγματοποιείται. Όνειρο. Λοιπόν, α πάνε εκεί να τα δουν. Yeah. Πήρανε το μήνυμα. Τώρα, στα, στα υπόλοιπα, εμ, διαμαρτύρονται η ΕΣΥΑ. Καλοί δημοσιογράφου. Έχει βγάλει νομίζω 9 σε πρώτη φάση. Που του θεωρεί υπεύθυνου για όλο το προηγούμενο. την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που έγινε, το προπαγανδιστικό πρόγραμμα για να τρομοκρατηθεί ο κόσμο. Και, και, και. και διαμαρτύρονται όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, επειδή και καλά η Εσία πάνε να κάνει υποδείξει στη συνάδελφοι. δουλειά του. Κάνουμε και τη δουλειά και είμαστε συνάδελφοι. Στην Εσία είναι γραμματεία. Να και εμεί, θα μου πει από αριστερά, ναι, Όχι, δεν είναι, ξέρω. Ναι. ότι πάση περιπτώσει, στα χαρτιά μας τη συνάδελφη. Λοιπόν, και διαμαρτύρονται επειδή κάνει υποδείξει η Εσία στο έργο του Αυτή. Που άπειρα χρόνια δεν έχουν διαμαρτυρηθεί ποτέ για τι υποδείξει που κάνουν τα αφεντικά του στο έργο του. Και φαίνεται αυτό. Γιατί δεν έχουν ούτε την κομψότητα ούτε την, το τάκ να κρύψουν αυτή την υπόδειξη που κάνουν τα αφεντικά. Γιατί όταν βγαίνει ο ιδιοκτήτη, όχι του κάθε καναλιού, με τον τρόπο του και ανακοινώνει, γράφει, περιγράφει ένα πλαίσιο. Και όταν μετά το βλέπει και από τον ίδιο δημοσιογράφο να περιγράφει ακριβώ το ίδιο πλαίσιο και με πιο έντονο τρόπο ο βασιλικότερο του βασιλιά. Καταλαβαίνει τι ακριβώ παίζει. Γιατί και με την ίδια φρασιολογία συνήθως. Με την ίδια γιατί φρασιολογία Επεξεργασία δεν υπάρχει σε αυτά. Όχι, γιατί πρέπει να δείξει ότι είσαι καλύτερο. Αν όχι καλύτερο, ο ίδιο ακριβώ. Πατάς πάνω στην ίδια άποψη του ιδιοκτήτη καναλιού. Οπότε ε, έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Από εκεί και πέρα θέλει ψυχραιμία και από τον κόσμο να ξεχωρίζει τι βλέπει. Νομίζω έδειξε μια ταινία ο κόσμο και έδειξε μια ωραία μουτζα σε όλου αυτού. Και νομίζω αυτό είναι και το καλύτερο. Έστω και αυτό το 62. Το καλύτερο χτύπημα σε αυτού του τύπου την ενημέρωση είναι αυτό. Γιατί πολλοί λένε να κλείσουν τα κανάλια. Υπάρχουν και στη Σιριζέικο κοινό που υποτίθεται και προοδευτικά παιδιά να κλείσουν τα κανάλια. Μέσα στα κανάλια καταρχήν δουλεύουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη γραμμή του καναλιού. Ο τεχνικό και ακόμη και δημοσιογράφοι, μικρότεροι. Και Σ αυτά και, και. είναι έτοιμο να πάει σε ρίξω, αλλά εξωσύ ή όχι. Γιατί Δεν έβλεπα ξέρω. μια συνάδελφο, η Θωμαή που είναι στη, στο Παρίσι, που έλεγε ότι. Μαΐδα, mm. ε, που έλεγε ότι αν γινόταν αυτό στην ε, Γαλλία. Που έγινε το πρωί μου Σαββατοκύριακο που λειτουργούσαν προεκλογικά, τα ναι. κανάλια. θα είχαν πάρει την άδεια για δύο χρόνια. Ναι, δεν ξέρω θα πέσει. Αυτά πει. είναι έτοιμο για ρίξιο. Δεν, δεν το ξέρω. Ή μόνο να λέει ότι θα δεν. Θα πληρώσουν κάποιε άδειε που δεν θα πληρώσουν και θα δεν θα γίνουν. Ξέρω, σε... μου, δεν Αυτό ο φόρο που το, το διαφημίζει τόσο, θα πληρώσουν τα, τα κανάλια φόρτο, δεν, είναι... δεν έχει βάλει τίποτα. Έχει <laughs> έχουν ανακοινωθεί κάτι νούμερα και νομίζω ότι έχουν εισπραχθεί και αυτά τα νούμερα. Όχι τίποτα. Απολύτω. Δεν ξέρω αν θα γίνει στην πορεία. Όλα αυτά λόγω διαπραγμάτευση και συμφωνιών έχουν πάει λίγο πίσω, είναι αλήθεια. Ε, είναι καλό πάντω να μείνουμε στι ψευδεστήσει που έχει ο καθένα και στο τι ακριβώ μπορούμε να καταφέρουμε μέσα στο κοινό μα σπίτι, που είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι οι Έλληνε πια τι ακριβώ παίζει με το κοινό σπίτι. Τι διαθέσει έχουμε μέσα αυτό το σπίτι, Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να είναι μια βίλα το κοινό σπίτι, να μοιάζει και αυτό, αλλά υπάρχει και το σκυλόσπιτο σπίτι. Το σκυλόσπιτο αυτό, είναι, καλή είναι καλή περίπτωση. Γιατί συνήθω είναι πολύ περικπημένα. Και τα προσέχουν γιατί μένει το σκυλάκι μέσα. Ε, υπάρχει υπόγατρο. Τι θε, Κάτι. Ναι, ναι, εντάξει. Υπάρχουν πολλά μέρη σε ένα σκυλάκι. Το πηγάδι. Ε, τι άλλο υπάρχει. Νομίζει, πολλά, πολλά. Τουαλέτε το του και διάφορα. Ε, έχουμε καταλάβει όλοι, νομίζω και αυτοί που δεν θέλουν να καταλάβουν, τι ακριβώ παίζει με την Ευρώπη. Ακόμη και αν έχουμε μια συμφωνία. Ας υποθέσουμε αυτό ότι έχουμε μια συμφωνία, η οποία θα είναι πόδινη, βαριά, όπω τη λένε. Δεν θα πάρουμε ανάσα. Ξανά τα ίδια σε ένα χρόνο πάλι. Σε ποια Ευρώπη θα ζούμε και θα πάμε να. Υπάρξουμε και να αναπτυχθούμε αυτή την Ευρώπη. Αυτό την που Ευρώπη βλέπουμε που τώρα. Που βγαίνει, η Λετωνία, που βγαίνει η Λετωνία και η Λιθουανία και θέτουν θέματα για την Ελλάδα και ο Σλοβάκος πρωθυπουργό και ο Φιλανδό υπουργό εξωτερικών. Αυτή είναι. έχει κάτι Σας θυμίζει κάτι αυτό από Ευρώπη αξιών αληθείς. Η Λετωνία που μπήκε πρώτη στο Δουνουτού Που μπήκε πρώτη και, και... Επιπτώσεις, ακόμα είναι... επιπτώσεις ακόμα είναι Έχει κλείσει είναι... τα μισά νοσοκομεία Και βγαίνει και μιλάει βέβαια Ο βασικός, μισθός, ο βασικός μισθός είναι 200 λάτ στην, στην Λετωνία Πολλά είναι, πολλά είναι, πολλά είναι. Ίσα ίσα φτάνουν Σε ευρώ τι είναι ε, Σε ευρώ είναι περίπου σαν 300 ευρώ Μια, μια χαρά σαν 300, είναι Κάτι τέτοιο είναι περίπου Όπου στα 200 λατς 90 λάτς περίπου είναι ένα μέσο διαμέρισμα ενό μέσου διαμέρισματο. Περισσεύουν άλλα 210. Ναι, εντάξει. 110. Όχι, ρε, 110. Μια χαρά είναι. τι κάνει με 110 λάτσε. Λάτς, λάτς. Λάτς. Είχα πάει στη λιτόνια, όταν ήταν στο Μνημόνιο. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί και που τα... είχε κλείσει τα μισά νοσοκομεία τη χώρα, νομίζω. Εκεί. Το Δουνουτού είχε περάσει και από εκεί, εκεί. περάσει λίγο. Εκεί το δουν, τι λίγο. Ναι, είχε περάσει Ας θυμηθούμε λίγο τις ψευδαισθήσεις και πώς ακριβώς πάμε σε συμφωνία γιατί έχει μια αξία να μην τα ξεχνάμε αυτά Δεν είμαι χαζός να μην γνωρίζω Ότι η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορούν να θεωρούν ότι θα έχουν όφελο από μια εξέλιξη ρήξη από μια μετατροπή της Ενωμένης <μιουλίου> Ευρώπης της ενωμένη Ευρώπης σε διαιρεμένη Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Μα ε, εμείς έχουμε σχέδιο να σώσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη είναι ένα ισχυρό, διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Όμω αυτό που προσχεθήκαμε είναι ότι με σθένος ναι. θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Το μα λοιπόν είναι να σώσουμε τη χώρα, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη Ευρώ και ξερό ψωμί. Πάντα Ευρώπη και στο Ευρώ Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας Η συμμετοχή μας εκεί Γιατί Ρώ, όμω Ρώο την πεποίθηση Ότι ήδη στους θεσμούς και στην Ευρωζώνη Έχουν επικρατήσει συντριπτικά Ισόφρονες φωνές Που αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συμφωνία Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό <Το> Αλλά φορά το ενωσιακό όραμα στο <Το> Γι' αυτό και δεν χάνω την ακλόνητη πίστη μου πω σε μερικά χρόνια από σήμερα, ίσως και σε μερικού μήνες, οι μέρες αυτές θα καταγραφούν ως μέρες που επαναεπιβεβαιώθηκε η κοινή πίστη στο όραμα της Ενωμένη Ευρώπης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Μπράβο! Λέει εδώ λοιπόν ένας ακροατής, ο Γιάννης, «Όσοι λοιπόν επιθυμούν την παραμονή στην Ευρώπη υποστηρίζουν μεταξύ άλλων τις αυτοκτονίες. Συγχαρητήρια για τον ενωτικό σας λόγο. Ρίξτε κι άλλο νερό στο μήλο των απανταχού Δελαστίγ». Που, που από ό,τι φαίνεται σα εμπνέουν. Δεν μα εμπνέουν. Αυτό που ο Δελαστή και εμένα δεν με εκφράζει. Mm. Δεν είναι το 40% Γερμανοτσολιάδε. Όμω. Αυτοί που εκφράζουν αυτή τη θέση μπορεί να είναι πιο κοντά. Αυτοί που ψηφίζουν είναι άλλο. Θα σου πω το εξή. Οι εκπρόσωποι, μάλλον, του ναι που βλέπουμε, που κραυγάζουν και κάνουν. Ναι. Ε, εγώ έχω μια. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν άνθρωποι. Εννοείται, ότι, αν ρωτήσει και αυτού που θα πάνε σήμερα και αυτού που ψήφισαν, θε αυτοκτονίε ή θε οι άνθρωποι να τρώνε από Όχι, θα σου πει. Εννοείται θα σου πει όχι, Όμω, επειδή προφανώς και... κανείς από αυτούς που ψήφισαν δεν έχει φάει κάδου, δεν έχει αναγκαστεί και είναι και λίγο μακρινό, προφανώς δεν το βλέπει πολύ κοντινό του ψηφίζει κάτι και τώρα που έχουμε κρίση και παλιότερα η ψήφος, η στάση μας ε, σημαίνει κάποια πράγματα δηλαδή όταν ψηφίζεις τις δυνάμεις που φέρουν μνημόνιο το, και δουνουτού το μνημόνιο και το δουνουτού φέρνει ανθρώπους να από αποκάδους Αν δεν τον έχει διαισθεί, δεν, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Κατά μία έννοια, έμεσα, έμεσα υπεύθυνο, όχι άμεσα και χωρί να το θέλει και χωρί να το επιδιώκει, εννοείται. Και έχει μια ευθύνη για όλα αυτά που γίνονται. Δεχόμενοι το καθεστώ του φόβου, των απειλών κτλ. Παρ' όλα αυτά, τσιμπά. Δηλαδή, τώρα υπάρχει ένα αίτημα να έρθει η συμφωνία από πάρα πολλοί κόσμο, ίσω να είναι και πλειοψηφία, για να μην χρεοκοπήσουμε. Η συμφωνία που θα έρθει θα οδηγήσει κι άλλου ανθρώπου στην απόγνωση. Όποιο λοιπόν, βάλ το από κάτω να παίζει. Όποιο λοιπόν υποστηρίζει αυτό να ξέρει ότι υποστηρίζει και αυτές τις εικόνες. Είναι μαζί, δεν διαχωρίζεται αυτό. Συμφωνία σημαίνει και άλλου άνεργου, τι να κάνουμε θα πει κάποιο. Από τη χρεοκοπία που μπορεί να είναι τη Δευτέρα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό ανθρώπινο. Να συζητάμε από τα δύο όπλα πιο είναι καλύτερο για να σκοτωθεί. Όχι, ποιο λιγότερο χάλια. ό,τι παρομοίω στη θηλιά, βάλε ό,τι παρομοίω Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Αυτό uh, να δούμε. Ότι έχουμε φτάσει ένα σημείο να διαλέγουμε όλοι και να μπαίνουμε στη θέση πώ θα σκοτωθώ καλύτερα. Ο Μπεζεντάκος είναι αυτό που ακούγεται από κάτω. Με αυτόν πάμε στο. Να πάμε. Στο μαγκαζίνο. Σα αποχαιρετούμε. Την άλλη Πέμπτη, αν έχουμε συμφωνία, θα είμαστε εδώ. Αν δεν έχουμε συμφωνία, οι δύο θα παίζουμε ακορντεόν στην Πλατεία Συντάγματο. Γεια σα.